Παίρνουμε ελπίδες για να προχωρήσουμε. Συνεπώς, αν κάποιος άνθρωπος έχει αυτό ή το άλλο πάθος, πρέπει να το προσεγγίσει, να το προσεγγίσουμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να το προσεγγίσουμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο, πόσο περισσότερο να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε τον Θεό.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 όπως κανείς άλλος ποτέ μέχρι τώρα. Είναι τα λόγια ενός αγίου. Και είναι άγιος γιατί αυτά τα λόγια είναι πραγματικότητά του. Και είναι άγιος γιατί αυτά τα λόγια τα η καρδιά του. Έχοντα συνείδηση του ποιο είναι. Και είχε συνείδηση του ποιο είναι όχι συγκρινόμενο με τον εαυτό του, αλλά προβάλλοντας τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού. Ούτε συγκρινόμενο με άλλους ανθρώπους. Η σύγκριση με τον εαυτό μου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 αυτό δε, μόλις το άκουσε, επήρε τη ζώνη και πήγε σε ένα αφήνει κάτω το καθαρίσει. Εμεί θα τρέχαμε. Ωραία, άρχοντας ήρθε. Θα λένε, είχα επαφή με αυτόν τον Άρχοντα. Αυτό πήγε να καθαρίσει αφήνει αφήνικα. Εκείνη δε όταν ήλθε εφώναξαν. Γέροντα, πού είναι ο αναχωρητής. αυτό δε είπε, Δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής. Και τότε άκουσαν αυτό και αναχώρησαν. Άλλοτε πάλι ήλθε άλλο Άρχοντα να τον ειδεί. Και προηγουμένω του είπαν οι